Στοίχη 22.36. Ο πρόδρομος περί του Κυρίου. 22. Ύστερον από αυτά που συνέβησαν στα Ιεροσόλυμα, ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθητέ του στην χώρα της Ιουδαίας και έμειναν εκεί μαζί με αυτούς και βάπτιζε διαμέσου των μαθητών του, οι οποίοι στους προσερχομένους να βαπτιστούν εδίκνιον των φανερωθέντα μεσίαν 23. Εξικολούθη δε και ο Ιωάννης να βαπτίζει στην πηγή ενών πλησίων της πόλεως Σαλήμ. Και είχε προτιμήσει ο Ιωάννης την ενών, διότι ήσαν εκεί άφθονα νερά, ήρχοντο και βαπτίζοντο. 24. Εσυνεχίζονται λοιπόν ακόμη οι δράσις και το βάπτισμα του Ιωάννου, διότι ούτος δεν είχε ακόμη ριφθεί στην φυλακή. 25. Επειδή λοιπόν και ο Ιωάννης και οι μαθηταί του Ιησού εβαπτίζον, έγινε συζήτησης από τους μαθητάς του Ιωάννου με κάποιον Ἰουδαίων για τον καθαρισμόν τον οποίων τα βαπτίσματα τα αυτά έδιδαν. 26. Και επειδή οι μαθητέ αυτοί δεν ήμπόρεσαν να πείσουν τον Ιουδαίον για την αξία του βαπτίσματος του Ιωάννου, ήλθαν σε αυτόν και του είπαν «Διδάσκαλε, εκείνος που ήτο μαζί σου, πέραν από τον Ιορδάνη, για τον οποίον εσύ μαρτυρίαν και τον ανέδειξες με τα συστάσεις που έκαμες δι' αυτών ανθρώπους, κοίταξε αυτός τώρα, βαπτίζει και όλοι πηγαίνουν εις αυτόν». 27. Απεκρίθη ο Ιωάννη Τίποτε δεν μπορεί να λάβει ο άνθρωπος, εάν δεν του έχει δοθεί τούτο από τον ουρανής θεών. Από το Θεόν λοιπόν έλαβε και ο Ιησούς την προτίμηση και την δόξαν αυτήν, την οποία οι άνθρωποι το αποδίδουν, αλλά και εγώ το περιορισμένων μέτρων της τιμής και της δράσεως για το οποίο παραπονείστε. 28. 28. οι ίδιοι με οικούσατε και είστε μαρτυρές μου, ότι είπα «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός». Αλλά ότι είμαι απεσταλμένο από τον Θεό, πρωτήτερα από εκείνον ως προδρομός του. Γιατί λοιπόν τώρα δυσαρεστήστε, επειδή βλέπετε τον Χριστό να ευδοκιμεί περισσότερον από εμέ. 29. Μην παραξενεύεστε εάν όλοι πηγαίνουν εις Αυτόν και Τον ακολουθούν. Εκείνος, τον οποίον ακολουθεί η νύμφη και πηγαίνει σε Αυτόν η ειδική Του, είναι ο γαμβρός. Ο φίλο Δε του Γαμβρού, ο παράνυμφος και κουμπάρο που εμεσίτευσε ενιστό συνηχέσεων και κατά των γάμων στέκεται κοντά του και τον ακούει, χαίρει υπερβολικά για την φωνή με την οποία ο Γαμβρό εκδηλώνει την αγάπη του προ την ύμφη και την ευχαρίστησή του δια των γάμων του Μεταφτή. Χαίρομαι λοιπόν και εγώ ω φίλο του Ουρανίου Γαμβρού, ει τον οποίο πηγαίνουν τώρα όλοι οι οποίοι με το λίγο θα αποτελέσουν την ύμφη του, την Εκκλησία. Και αυτή η χαρά που δοκιμάζω, διότι επέτυχε ο πνευματικός αυτός γάμος εις τον οποίον μεσίτευσα, είναι πλήρης και τελεία. 30. Σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, από τον οποίο να εκείνο εκείνος πρέπει να αυξάνει σε πυροήν και δόξαν, εγώ δεν αμικραίνω, ώστε όλοι να μην ακολουθούν πλέον εμέ, αλλά εκείνον. 31. Εκείνος που έρχεται απ' επάνω και κατάγεται από τον ορανόν, είναι ανώτερος από όλους, Εκείνος που εγγεννήθη στην υγεία από γονεί που έζησαν στην υγεία όπως είμαι εγώ, είναι από την υγεία και ομιλεί περί των ουρανίων τόσο μόνον όσων μπορεί από την υγεία να τα διακρίνει και να τα γνωρίσει. Εκείνος που έρχεται από τους ουρανούς όπως είναι ο Ιησούς είναι ανώτερος από όλους. 32. Και εκείνο το οποίον λόγω της σχέσεώς του προς τον ενουρανής πατέρα του έχει ήδη μόνο αυτός και ήκουσε παρά αυτού και το εξέβρι καλά, Όπω κανένα άλλο, αυτό μαρτυρεί. Δυστυχώ όμω τη μαρτυρία του, πολλοί ολίγοι την πιστεύουν και την δέχονται. 33. Εκείνο που επίστευσε ναι στη μαρτυρία του και ανεκολπώθη ναι τη διδασκαλία του, αυτό έβαλε τη σφραγίδα του υποκάτω από τους λόγους τούτους, του λόγου τούτου, του ιού και απεσταλμένου του Θεού, και επιβεβαίωσε επισήμω ότι ο Θεό είναι αληθής και δεν ψεύδεται. 34. Επιβεβαίωσε δε ούτως για τις σπίτιο τάφτη. Ότι ο Θεός είναι αληθής, διότι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο απέστειλε ο Θεός, δεν λέγει τίποτε το ειδικό του, αλλά λαλεί τα λόγια του Θεού. Διδάσκει δε αυτά αλαμφάστος, διότι ο Θεός δεν έδωκεν και σε αυτόν το πνεύμα, όπως άλλοτε εις τους προφήτας με μέτρων και εις ορισμένα στιγμάς της ζωής των. Άρα του το έδωκεν αυθόνος, συνεχώς και απεριορίστος και συνεπώς αυτός κατέχει την πλήρη και απόλυτον θείαν αποκάλυψη και διδάσκει ακριβώς τη διδασκαλία του Θεού. 35. Ναι, του έδωκεν ολόκληρον το πνεύμα, διότι ο πατήρ αγαπά τον Υιόν και λόγω της αγάπης του ταύτη, από τότε που ο Υιός του έγινε άνθρωπο, έχει δώσει όλα στην εξουσία του ώστε να τα ορίζει και ως άνθρωπος και να έχει δικαίωμα να διαθέτει ταύτα προσωτηρίαν των ανθρώπων. 36. Πράγματι δε εκείνος που πιστεύει στον Ιων, έχει από τον παρόντα βίον ζωή αιώνιων. Εκείνος δε που ένεκα της απιστίας του απειθεί στον Υιόν, όχι μόνον δε θα κληρονομήσει, αλλού δε θα είδει ποτέ την μακαρίαν ζωή και η οργή του Θεού μένει διαπαντός επάνω του, τιμωρούσα και κολάζουσα αυτόν αιωνίως.